Listen Καλησπέριζουμε τους ακροατές Πλατεία Radio, είναι η εκπομπή «Η ώρα του κινήματος ο Είμαι ο Ηλίας Παπαδόπουλος, έχω μαζί με τη Μαρία Λεκάρου Καλησπέρα σας Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα ε, για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα πολιτική, οικονομική ε, και φυσικά να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις δράσεις ε, του κινήματος και του κινήματος δεν πληρώνει ο μέτωπο, αλλά και ευρύτερα του λα κοινήματος αναζητήριασμούς χθες ε, με την έννοια ότι έγιναν δράσεις ε, σε πάρα πολλή της χώρας και στην, Αθήκη, και στην Αθήνα και στην επαρχία ε, και σε πολλά από αυτά ήταν μαζικές νικηφόρες είχαμε και το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη που τα ΜΑΤ επενέβησαν με βίαιο τρόπο ε, προκειμένου να διαλύσουν τους συγκεντρωμένους πολίτες ε, το μιστηρισμό στις μίας κατικίας 40 δτρονικό μέτρο και αντιλαμβανόμαστε ότι το το τεχνίδι χοντρένι σκλιρένι στάση το καταφαλτικό μηχανισμό του κράτους και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση Σίριζανελ έχει αρχίσει επιτέλους της καταθολίες να ε εφτιγραμίζετε το το με τη δεξιά κυβέρνηση την προγούμενη έτσι προκατόχους αλλά και με τις επιταγές των διεθνών τοκογλήφων οι οποίοι ουσιαστικά επιβάλλουν και επιτάσουν ε, την πλήρη κυριαρχία πάνω στον λαό και φυσικά την, την φαρπαγή, ακόμη και τις τελευταίες ρανίδες, λαϊκυπτήρια ουσιαστικά. Μαρία, πες μας να θέσεις δύο κουβέντες ε, γιατί ήμασταν και εμείς χθες φυσικά σε πολλά ελληνοδική. Η χθες πολύ χαρακτηριστική και σημαδιακή. Αρχίζουν πια να δείχνουν το αποκρουστικό τους πρόσω Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, η οποία έχει δυσφημίσει την έννοια της αλτρουιστικής ιδεολογίας της αριστεράς και συνεχίζει, την έχει εξευτελείς δεδοδοσία, είναι μια νεοφιλελεύθερη αριστεράς και πάρα πολλά εισαγωγικά. Η αριστερά έχει μείνει από παλιά λέξη, δεν μπορεί να εναρμονιστεί με την καινούργιας τάσεις και πολιτείας της κυβέρνησης και πρέπει άμεσα, μα άμεσα χθες, να ανατραπεί αυτή η κυβέρνηση. Λοιπόν, ε, χθες λοιπόν έπεσαν οι μάσκες τελείως, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστική η κατάσταση. Ήπηχε μαζευτεί αρκετός κόσμος εκεί, και όπως οι και πολίτες ανεξάρτητοι από γετονές, ε, ώστε να γίνει η ματέωση των Κάθε Τετάρτη, 4 με 5, όπως έχουμε πει πολλές φορές, πρέπει όλοι, μα όλοι, να βρισκόμαστε ε, στα ελληνοδικεία. Είναι μια δράση η οποία φέρνει αποτελέσματα, αναστέλλονται οι πληστηριασμοί ε, λαϊκής κατοικίας, μικρών επιχειρήσεων ε, και πρέπει να είμαστε επικεφαλείς γιατί και να καλούμε τον κόσμο να συμμετέχει. Ε, γιατί αποτρέποντε ονδός κλιστιριασμού, αφού αποτελέσματα. Λιπόν εκεί, ε, συνεργάστηκαν τέλεια θεράπεζες, συμβολογράφει, και η κιβερνισί κι κατασταλτικοί μηχανισμοί. Ε, η συμβολογράφος, ε, κάλεσε, όταν όταν οι πολίτες εκεί άρχισαν να exigούνε το όλο θέμα ε περί αναστολής κλιστιριασμών, η συμβολογράφος Ε, τα πήρε την κυριολεξία, γιατί ξέρει πολύ καλά σε ποια όχθη βρίσκεται αυτή, ο λαός ξέρει ε, Και κάλεσε την αστυνομία Ήρθαν λοιπόν οι δημιουργίες μάθηκοι ε, Έβγαλαν σηκωτούς την κυριολεξία τους αγωνιστές από τη μέσα η οι ματατζίδες με τις ασπίδες τους ε, Και μπροστά και πίσω από τις κλειστές πόρτες Σημειωτέωνε ότι οι κλειστές πόρτες δεν επιτρέπονται στα Ιρουναδικεία Γιατί μπορεί να μπαίνει ο οποιοσδήποτε να κάνει δουλειά εκεί μέσα, έτσι, δεν είναι, να πλειοδοτεί και λοιπά. Ε, και έγινε μάλιστα ένας πληστηριασμός 5-7 λεπτά. Ήτανε παράνομη και ως προς την ώρα και ως προς τον περιεχόμενο, και, αλλά και όπως προς την ώρα. Ε, το ένα σπίτι το μικρό ήταν 40-45 τετραγωνικά και μάλιστα ήτανε και αμαία ναι. κάτι Ε, δεν δίστασαν, θέλανε οπωσδήποτε να το αρπάξουν για αυτό. Ευτυχώς δεν είπε της αυτός και έμεινε άγνωσο πλειστηρισμός. Αλλά μια άλλη επιχείρηση όπου οι εργαζόμενοι όμως είχαν πάρει αποζημίωση προ καιρού και έτσι αν υπήρχε κάποια αναστολή στην πλευρά των αγωνιστών δεν υπήρχε πλέον. Ο ιδιοκτήτης σήφωσε το αναστημά του και είπε διαμαρτυρήθηκε και στην κυριολεξία τον χτύπησαν και τον έβγαλαν έξω και τον Γεναθει ή κοντρείμ το πετμίδης. Στη Θεσσαλονίκη πάντα יש κι απόκερο αυτό, αλλά τώρα πέταξαν τελείως τις μάσκες. Βλέπω κάμτια τα κατάλη όργανα. Του λεγέτε του συμβολογράφους, α κοράκια και λύπα. Λίπων, καταγιάλουμε τους συμβολογράφους. Και συγκεκριμένα συγκεκρι, και συγκεκριμένα ένα κύκλωμα το οποίο δεν είναι όλοι οι συμβολογράφουν, ένα κύκλωμα συμβολογράφουν το οποίο σε αγαστή συνεργασία με, με τα κοράκια και Διάφορα, κορά... διάφορα κυκλώματα κωρακιών, οι οποίοι είναι ιδιώτες, έχουν... Συγγενείς πολλές φορές και όλα. Γενικά είναι και άνθρωποι Άλλο. που έχουν να κάνουν με νύχτα, είναι διάφορα, διάφορια, διάφορα, πολύ... διάφορα, πολύ... διάφορα κυκλώματα τώρα, ναι. οι οποίοι ντρούν και σε τοπικά ειρηνοδικεία και αρπάζουν σπίτια και περιουσίες. Και νομίζουν ότι θα μας κοβήσουν, ναι. το Εί... μόνο που μπορούν να κάνουν είναι ένα μας εξοργήσουν. Μπράβο. Ε, τέλος πάντων, ό, ό, όλα αυτά τα κυκλώματα που έχουμε ακόμη συγχολογράφους με τράπεζες, με διάφορους άλλους στοκογλύφους, μαρκατοπραγορίτες και φυσικά τον κατευθυντικό μηχανισμό, ο είναι το μακρύ χέρι της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή στα ειρηνοδική, δηλαδή και το κράτος έτσι, που λειτουργεί προς όφελος των τραπεζιτών, ε, όλο αυτό το κύκλωμα είναι απέναντί μας, βρίσκεται απέναντί μας αυτή τη στιγμή, και το κίνημα που δράφεται αυτή στιγμή και Μαση αρχέτα μασηκα. Λα δράσεις στο ερινοδίκιο από την Κρήτη μέχρι τη Σαλονίκη, στο Βόλο, σε όλες τις επαρχίες. Επειδή η Κρήτη τώρα είναι πολύ σημαντική, η Κρήτη είναι ένα από τα δύο συστάκη, στην Κρήτη κι όλα σ'υπάρχει μεγάλη προϊστορία, αγωνιστικό κι φυτοπίσουσεις με τον θρηστεριασμό, απόκιξεκίνησα. Τι αγώνες; ε, φυσικά οι αθλητικές στα ερινοδίκια που γίονταν δράσεις, ηλίου, της Νίκης, της Καλφαέας, του Κοροπίου. Mm -hmm, Είναι η ειρηνοδικία στα οποία γίνονται δράς εδώ και πολύ καιρό Μικηφόρες ως επί το κλείστος Και θα λέγαμε ότι το κίνημα αυτό εξαπλώνεται ε, Πρέπει να ενισχυθεί σίγουρα και να μαζικοποιηθεί Με περισσότερο κόσμο ε, στα κάτω τόπους η ειρηνοδικία Έχουμε μια εξάπλωση όμως, έχουμε μια θετική πορεία Μια δυναμική πορεία, υπάρχει Ευτυχώς υπάρχει μια δυναμική υπάρχει Η οποία ξεδιπλώνεται και πιστεύω ότι θα φτάσουμε στο σημείο και στο επίπεδο ε μέσα στους επόμενους μήνες λήκουμε να να πείξουμε κι να έχουμε, έχουμε συνδέσμους τέاسκες σαν επίπεδο αναβαθισμένων οργανώσεων, γιατί πολιτικοσματικικοί οργανισμοί. Σε πανελλαδικά κινήματα τοχαμε δείμε με το κίνημα τον 22 απ'στο, πως όταν υπήρχε πανελλαδικός συνδωνισμός τον επιμέρους κινήματ. Μπορέσαμε να καταφέρουμε σωματικικές λίνκες, έτσι κι στο επίπεδο των βριστιράσμων, θα πρέπει να υπάρχει συνδωνισμός. Ε, κι οργανώσεις αγώνας που μας βρήκε αντιμέτωπους με τα μεγαλύτερα αυτή τη σε φέροτος εσικά αυτό. Αυτή το παγκόσμιο επίπεδο. Τα fans βλέπουμε τα οποία έχουν εμπιστοχρηματοπιστωτικό σύστημα και θέλουν να ይφαρπάξουν. Η περιουσία εκεί και του πρωτογόνου, και του δεύτερον, και του τρίτο γονιτόmea, είναι τα μεγαλύτερα fans παγκοσμίος. τα ίδια fans έχουν βγει και στα μεταχειρίκα και φάλλον τον βλέπουμε το γίνεται με τον Γερέως τον Paulson. που τη δικιά του, Είδατε γιατί αυτή μπορούνα να αρπάξουμε όλη την αγροτική περιοχή μέσα της αγ올ιάς αγροτικής τράπεζας ιδιαίως. Να δούμε πώς παρετούντε το ένα μετά το άλλο τα στελέχη του μεγάλου τραπεζόν, του του τάφκησμα, του ταμείου του για να βάλει το διεθνές κεφάλαιο τους δικούς. Όχι ότι προηγούμενη η Έλινες ήμη Αλλά τώρα, αυτή τη στιγμή, θέλουν να βάλουν δικούς τους ακόμη και σε εθνικότητα απ' αυτό να το πω. Δηλαδή, θα μπει ένας Πολωνός, λένε. Που κουμάτω, που κουμάτω. Θα ένας, δηλαδή, θα μπουν άνθρωποι οι οποίοι είναι, κατευθείαν, golden boys του Διεθνούς και Ερδοσκοπικού Κυφαλαίου, για τους ελέγχουν και καλύτερα. Καταλαβαίνουμε, καταλαβαίνουμε όλοι, μπορούν να ε, το θέμα των μαζικών απολύσεων, πολύ πιο άνετα, μπορεί στις πρακτικές, πρακτικές θα είναι πιο απρόσωπες κλπ. Άντε να βρει ο Κοσμάκης, ε, Έτσι, τον Έλληνα πάει και κοντά να τον δει, τον διο φοιντή της, της τάδε τράπεζας yeah. που είναι στην ε, ε, γειτονιά του. Τέλος πάντων, στην έτσοφ εκεί, λοιπόν, των πληστηριασμών, κατέφεσαν τις θέσεις τους, το κίνημα, για την ασκούμενη πολιτική εκτίζει το θέμα των πληστηριασμών και των κατασχέσεων και μάλιστα ειδικά μετά την εφαρμογή του νέου νομοθετικού κρασίου, που ψήφθηκε η συγκυβέρνηση με το τρίτο μνημόνιο, Ε, και κάλεσαν τους συμβολογράφους εκεί οι αγωνιστές να παίχνουν από τους πλαιστηριασμούς των λαϊκών κατοικιών και των περιουσιών γενικά και να μην γίνονται όργανα, ε, εκτελεστικά όργανα αυτής της πολιτικής της αντιλαγής. Ανταυτού η πρόεδρος η οποία, η πρόεδρεύουσα της διαδικασίας, του όνομά της έχει ανακοινωθεί στο Τα, media, τα social media Χρουσαλάμπι Λίτσι mm. είναι και πρόεδρος του τοπικού συμβουλικαλιστικού οργάνου των συμβολιογράφων mm. okay. αυτή αυτή η ίδια κάλεσε τα Μάρ mm. mm. mm. δεν οροδούν προοδενός mm. κάλεσε λοιπόν τα Μάρ βέβαια με τις ευλογίες της κυβέρνησης γιατί αν δεν ήθελε yeah, η κυβέρνηση yeah, δεν γινότανε τίποτα η κυβέρνηση η οποία θα καταργούσε τα Μάρ αν θυμάστε mm και μια προεκλογική πάσχες έτσι. Δεν πάρεις να ζητήσεις γνώμη τώρα, <laughs> <ο> κάπως θυργός. <laughs> όπως έγινε με, ε... όπως έγινε με το μوزάλα. Με το μوزάλα και, και το δεν. Δεν πάρεις άλλο. Είχαν αυτά πατές, απάτες. Δεν πάρεις μιλάμε για πλήreeks αυτή σετέλισμο αντί να τα τελευταία λεγώνουμε. Ε και μήπως δεν έχουμε κάτι άλλο παρά να καλέσουμε τους εργαζόμενους τους ανέργους, έτσι γύρω στους πολιτες γενικαστής γιτονιές και αλπά να συστρατεύونز αυτό τον αγώνα. Να, ε, δεν, μπορεί, δεν, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, θα τους δώσουν τα σπίτια του κόσμου και πες και οι ενδιαφερόμενοι είναι να ε, παρευρίσκονται. Δεν μπορεί οι ενδιαφερόμενοι που τους πληστηριάζονται τα σπίτια να λείπουν τις περισσότερες φορές. Πώς να τους δικαιολογήσουν ότι είναι σε κατάθλιψη στα πρεβάτια τους. Κανένας δεν θα τους λείπει. Κανένας δεν δεν πετούμε, απαιτούμε. Τα σπίτια αυτά έχουν πάρει τα δάνεια ότι αντί είχαν τις δουλειές τους... Έτσι είναι. Τώρα δεν έχουν τις δουλειές Άρα δεν μπορούν τα ξεπληρώσουν. <συγλώσεις> τα έχουν ε, το παραπάνω, άρχισαν να κεφαλοποιήσουν. <συγλώσεις> Τελείωσε. <συγλώσεις> Όχι μόνο. <συγλώσεις> <συγλώσεις> Εννοείται. <συγλώσεις> Η εχθορία, τα ασχαλιστικά ταμοιά και λοιπά δεν στον άρχισαν Γιατί εμείς τρία χρόνια ας πούμε που παλεύουμε αυτή τη ερχόντουσαν να κάνουν ε, πληστηρισμούς και τατασκέσεις και τα ταμεία τα... και, τα, και το δημόσιο και φυσικά. Τώρα προηγούνται οι τράπεζες και τα τελευταία είναι οι εργαζόμενοι. Τίποτα το κεφάλαιο, αυτή η συγκυβέρνηση δεν νοιάζεται πως θα Είναι μια συγκυβέρνηση η οποία μπήκε επί τούτου συνειδητά στην και σε συνεργασία με το κεφάλαιο, Έτσι. στα μεγάλα συμφέροντα τους στραπεζίτες. Και απένდნენ όλος ο λαός. Θα να πούμε ότι με δύο βασικούς πυλώνες πρώτον το αρχαιοματικο σύστημα το οποίο έχει δοφρή στο δικό κεφάλαιο, έτσι; και στους μεγαλίτρους και δηλαδή ούτε καν σε στρατηγικούς επενδύτες. Δηλαδή σε σε οι οποίες έχουν να κάνουνε με αρχαιοματικο το μέ έχουνε βίκα καθαρά μέσα κοράκες, οι Μωβίγες. Οι Ιгиπείς. Τι θα τα κάνουν, στα τα κάνουνε Ε, ο ένας 45 ο ένας είναι το idiotικό χρέος μέσα του του συστήματος που με τον drop αυτόν χειρούνει να θαρπάξει την idiωτική περιουσία και μιλάμε τώρα για την βιβλιοψία λάνε την της idiωτικής περιουσίας μιλάμε για αγροτική γη μέσα στον αγροτικό δανειό που η αγροτική που πηγαίνει στη Πειραιώς έχει θε, έχει υποβικέψει ένα τεράστιο όγκο ε, αγροτεμαχίων και αγροτικής γης Ε, μιλάμε ότι τα κόκκινα δάνεια και είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε Τα κόκκινα δάνεια δεν είναι σκουπίδια που τα παίρνουν οι ταφάντς και μας κάνουν και χάρη Έχουν εξασβαλίσει από πίσω ακίνητα, αγροτική υγεία, επιχειρήσεις Ένα μέρος που έχουν εξοχλήνσει, απλά Αν... α... είναι τους στόχους έχουν γίνει υπέροχα Δηλαδή δεν δεν να που πληρωθεί το δάνειο, δεν είναι ότι θα ταχάστελε τα απλά. Θα φάρμαχες σε σφαλίσι στα περισσότερα. Θα φάρμαχες άλλα που δεν έχουμε σε φανίς, αλλά περιέρχομαι καπαναλύπτω. Δες η filiales δίνουν το σπίτι και συνεχίζεις να πληρώνεις το δάνειο, Σωστό. το ψέρο. Τους πέρντο σπίτι, δηλαδή. σε θինε βορική αξία, γιατί εκεί είναι πλέον στα βάρθρα, κι αυτό άνηκε τεράστιο σκανδαλο, γιατί ενό το χρέος συνεχίζει, συνεχίζει είχε, ε, το σπίτι, parola Μετά κρίση εποχή mm -hmm. της αξίας. Δηλαδή αυτό είναι 2 μέτρα είναι και 2 σταθμα. Γιατι λέγαμε το μεγαλύτερο κομμάτι. Πολές παρα πολλές περισσότερες. Σωστό. Πάρα κομμάτι του μεγαλύτερο μέτρου. Και τους βασικούς συνεχώς τόπους τόπους, εφούνε βαρικό το μεγαλιτόν. Δηλαδή αυτό επιλογή. Ενθουσιαστικά κι εipoté δεν βάλουμε φράχο intact. Τίποτα, τίποτα. Πώς. Όλα αυτά ήτανε εκεί. Διάβεπικρίση. Και λοιπόν, έτσι. χωρίς κλίματα que se pare el clima da piso, yo que con hidrófonos me caso, ¿sabes? Superno de que las físicas que sin hechos no te lleva. Ven y parque hasta el crisis de logidez. Eh, mañanas te orgízes. Esperan tú, tú puedo, o sea, eh superno de sitio que sin hechos en la ciudad. Que tú has una calefacción. Que tú has una calefacción y sin traves, hemos que todo algo, algo Δεν είναι της αναλογικότητας, τίποτε. Δηλαδή κάνουν ό,τι θέλουν με λίγα λόγια. Γι' αυτό το Σύνταγμα θέλω να το αναφέρω. Σίγουρα. Εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, το Σύνταγμα, σύνταγμα τους βάζει κάποια εμπόδια ακόμη. Όλη αυτή η νόμη που με το Σύνταγμα, το αστικό Σύνταγμα. Ε, πρέπει να μπουνε, να χωθούνε μέσα Έτσι. Ε, στο Σύνταγμα το καινούδιο, το αναθεωρημένο. Και ο δεύτερος πυλώνας που χρησιμοποιούν φυσικά είναι το δημόσιο χρέος, με το νέο Τα το οποίο ουσιαστικά είναι μια χοάνη που έχει πήμεσα όλο τον δημόσιο σπλούτος έτσι και μπορεί να βάνει κι όσο αντιμιрите νέος δημόσιος σπλούτος να βάνει κι ο γενούριος. Λαφάμε το το το λικαβιτό. Ναι. Και ακόμη κι <χω> τα πάδα ότι, μπορεί να, να, να επιφή. Ότι μπορεί Μετά να έχει. Λαφάμε να το, το λικαβιτό, πολύ. Ναι. Mm. Σωστά. Εε η αρχή σίγουρα είναι τα έτσι. Αλλά αν έχουνε κάποιες stripes στις βουλών σίγα σίγα με τα νέα μνημόνια. Αλλά με οι φάσεις είναι. έχουν τελειώσει. Να πει πάμε ότι αυτό το τραβήξει σύστημα πολεμική. Ναι. στην αρχή πάνε το, το χρέος. Μετά το τροφικό σύστημα το δίνει καλό Ε μετά ήπανε ότι και το τραπεζικό σύστημα Χολεν και Θαλλίδης αν και όλα τούμπα. Σωστό. Ε, είναι νοθελαός. Μετά έτρωγε ένα ψύχολο και ανά με, Μετά επαφορμή του δημοψήφισματος δεν κάνε τα capital controls τoπ είτουν για να μην... mean mm. και με τον drop αυτός ο óψιος πολίτης δεν έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση τα χρήματά του. Τι βγουν να τα κάνουν όχι θέλουμε mm. αυτή την αλήθεια. Τα χρήματα που είναι μέσα. Στο και τώρα και χωρίς κανέναν ενδυασμό, να κάνουν και τα bail-in τους, Σίγουρα, από, δηλαδή και προέμματα τα κατάσταση. Από πρώτη πρώτη του 2016, τα... ισχύει το, η νέα οδηγία η κοινοτική, η οποία εναρμονίστηκε και, και το BRRD mm. που λέγεται. Ε, σύμφωνα με την οποία γίνεται Beelin, που λέω δεν θα γίνει το ανάγκη φαλοποίηση τραπέζων με κεφάλαια εκτός τραπέζικου συστήματος, αλλά Ού, θα γίνεται yeah. Beelin, πολύ πολύ πολύ... Beelin yeah. είναι το γνωστό κούρεμα καταθέσεων που λέγεται, το δηλαδή καθετώ. η διάσωση... Το είναι καθετός, μη στεία. Ναι, μη στεία, ναι, στεία, ναι, στεία, ναι, στείευα, στείευα, στείευα, στείευα, στείευα... Αρπαγή καταθέσεων, αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο, δηλαδή, ο Το αρπάζουνε. Αν έχει έχουν... ξεχαστεί Λεδράψεις. κάποιος και έχει 2.000 ευρώ μέσα, αφήσει, στις τράπεζες που είναι πάρα πολύ γκυμένες κλπ, οι καταθέσεις τους που αρπάζουν και πάει ο Άλλης και... και ο Άλλης και ο Λοιπόν, ναι, λοιπόν βλέφτε, οπότε ε... βλέπουμε ναι, ότι... Να μπουν όλοι αυτοί να μπουν. Έχουν δέσει χειροπόδαρα τώρα αυτή τους λαούς ένα σύστημα το οποίο αρπάζ δεν είναι yeah. σε σε μερικάνικη κεφαλή του manned intelligence αυτό incidentsτικά. Γανά διανομεί το Pluto. Δύο ανά διανομία Pluto. Ε, και πρέπει αυτή η διανομία να φυλάσσεται. Και αυτή η στιγμή για να... Από... για να να αυτή η пирамиδα, για να συνφλίψει τον κορυφή, ο οποίος είναι... yeah. πρέπει να αρθεί ο advogado. Δεν σημαίνει κορυφή είναι μερικεί άνθρωπος πάρουμε διαζύγιο με τους καναπές, και... πρέπει να Εγώ μπήκα η να συμφέρον τον όλον μελαχίμας, φανά τον αντιμετωπώω αυτό. Επάνω πάλι το συλογικό συμφέρον, όλων, δεν που επιτάσσει το, το ψυχοκόμο, μας δίνει η ητικειπορητικό μή νομίζεις κανείς στα ότι ο κυβέρνηση είτε ονομαζτά αριστερή, ονομαζτά δεξιά, έρχεται για ηπιρητική σφέροντα του λαού, είδαμε. Και με τις πρόσφατες εξελίξεις, ο λαός ο Αυτό πρέπει να Κανένας γίνει. Κανένας δεν εγγυάται στον άλλον. Είναι μονόδρο. Ο καταμόνας, ο καταμόνας αγώνας έχει τελειώσει. Δεν υπήρξε και, και... Αλλά ο, αν κάποιος νομίζει ότι μπορούσε κάτι να καταφέρει σαν άτομο, νομίζω ότι πρέπει να το ξεχάσει και να συνασπιστεί, να συστρατευτεί με τον διπλανό του. Να καταλάβει ποιος είναι ο έθρος του. Είναι μία κούφτα, ούτε ένα τα 100 παγκοσμίως λέμε, απέναντι του κεφαλαιοκρατών, τ Ε, και είναι απέναντί του και αν δεν συστρατευτεί και αν δεν καταλάβει τους πελώριες δυνάμεις που έχει ενυπνώσει και δεν τις απελευθερώσει, είναι χαμένος από κέρι. Δεν περιμένει κανένας ε, να αναλάβει τα, τα θέματα του από την απέναντι πλευρά. Αυτοί συνασπίζονται, πολλές φορές έχουν και ενδοκαταλληστικές διαφορές και ενδοκαταλληστικές διαφορές, δεν έχει σημασία. Όταν χρειάζεται συνασπίζονται και πετάνε τα φερμακερά τους μέλη απέναντι στο λαό βλέπουμε την ένα το νέο κύκλο το νέο ψυχοθερμοποληνικό κύκλο που ξεκινάει μεταξύ ρωσίας και αμερικής Είμαστε... και μέσω της तुρκίας. Ποτε διγώνι. Τι κοντό διγώνι. Ε, βλέπουμε τα πρόσωπα γειωνοτά στη Τουρκία, τοπία καταμαρτυρούν ότι υπάρχει ένας πολύ μυσων εκσελής. Τον βλέπουμε κι όλα. Αλλά υπάρχουν τα σηφέροντα τα οποία ε, η είναι, είναι αντικρούωμενα πολλές φορές. Αλλά στόχος όλων των υπερεαλληστών δυνάμειων είναι πως θα καταπιέζουν τους λαούς, πως θα τους εκμεταλλεύονται. Αυτός είναι ο στόχος που μοιράζονται αυτόν τον κοινό στόχο, με λίγα λόγια. όλες οι δυνάμεις αυτές, οι μεγάλες δυνάμεις ειδικά. Ε, και οι λαοί πρέπει να αντιμηθούν ότι ε, δεν τους χωρίζει τίποτα, έχουν κοινά συμφέροντα, να αποτεινάξουν τους ζυγούς ο καθένας στη χώρα. Πρακτικά. Και σε δεύτερο επίπεδο, ε, φυσικά, πρέπει να δημιουργήσουν και σχέσεις αλληλεγγύη με τα προκειμένου να καταφέρουν να προ, προαγάγουν τα δικά τους συμφέροντα και να μην προάγονται μέσω αυτούς του συστήματος του καπιταλιστικού που λέμε, που αυτό δημιουργεί ε, Το καπιταλιστικό σύστημα είναι, ένα σύνολο οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών σχέσεων που προάγουν τα συμφέροντα των λίγων, σε παρ' όσο συμφέροντα των πολλών Έτσι ενώ οι λίγοι είναι η lýγη, αυτή που καρπόνοθε το Bluetooth. Λέβει αυτή η και η μεγάλη ταξκίδια βγάζω. Ε, που παρέλθοντος και βλέπουμε કે το παρέλθοντος και του μέλλοντος. Έχουμε προστάν. Ε, η αρχουσα ταξί πάντα. Ε, ίσχυρη, βάζανε τους λαούς ε, να πολεμάνε με ταξίτους, αφιονίζοντας τους για θέματα πατρίδας, φρησκείας, οικογένειας, για υπεράσπιστων και κτημένων και όλα αυτά τους έκαναν χιόνια τους, γινόμασταν, δίναμε τα παιδιά μας στους πολέμους αυτούς, υπεριαλιστικούς και εμείς, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα αυτών, οι οποίοι λέει, τα παιδιά της ποτέ δεν τα έστειλαν στους πολέμους, όλοι είχαν άλλες ειδικότητες Και συνήθως τα παιδιά που χάθηκαν ήταν παιδιά ανθρώπων οι οποίοι πίστευαν ότι εκείνη τη στιγμή υπερασπίζονται την πατρίδα και ουσιαστικά εξυπηρετούσαν, εξυπηρετούσαν σχεδιασμούς των, Βρετάνων, των, Γερμανων, των, των παρελθόν, δεν έγιναν από ανθρώπους που όντως είχαν φρόνημα και εθνικό Και εδώ στην Ελλάδα, είναι σαφές. Έχουμε το γεγονότα ιστορικά αυτή τη μικρασιατική καταστροφή που το πόσο διχδίγαμε εκεί με τον 1ο 2ο το όλα τα ιστορικά γεγονότα που συμβάντε στη Σύπρο. Τη Χούντα και Να, το εγώ. το πρακτικό έγινε, mm. το, τα γεγονότα στη Κύπρο μετά, ηνικά όλα Να, τα γεγονότα. Είναι η τεχνική αντίσταση, φυσικά. Ο τελικά είναι και μετά από τους Αμερικάνους. Και όλοι μας το θυμόμαστε το γνωστό βίντεο, το οποίο νάσες φορές και να το δούμε συγκινούμαστε και εξοργιζόμαστε. Και ο ρόλος όμως και του άλλου μπλοκ, για να μην μόνο το ρόλο του μπλοκ των δυτικών. Εννοείται. Γιατί η Σοβιετική Ένωση τότε ουσιαστικά έδωσε οδηγία να παραδοκούν τα όπια. Δηλαδή η δεν έγινε και χωρίς Σοβιετική... Η Ελλάδα, η Ελλάδα σοβιετική δεν ήταν έκληρα επί... τι να είναι με τους Σοβ και ο αρχισανίδη της Αγγλίας, συμπεριφέροντε ως εχθρεις στους φίλους Έλινες, οι σοβιετικοί τράψανε το χαλίκ από την δραπές αυτό. Θα κάνουμε το, το βίντεο, το βίντεο αυτό, να το βλέπουμε από την άκρο μας και να τιμόνουμε για να μην επαναληφθεί. Πώς πετούσαν η Αντάρτες, κλαίγοντας, η Γενηοφόρη, η Πινασμένη. Κλαίγοντας τα όπλα τους, με τη μοκα. Στη סיμφωνία του Βάρτζι. Ναι. Τεπολέvarsigma Βάρτζι τα καταλάβετε. Έχανε φτάσει ο λαός, φτάσει, όχι αριστερά. Ο, ο λαός, ναι εννοείται. Ο λαός, ναι εννοείται. Και ξεπουλήθηκε από αυτούς που σήμερα μένουν σε μια κατοχική δουλή και έχουν υποτίθεται επαναστατικό αυτούς. λόγο. Α, σε μια κατοχική δουλή για την κατοχική δουλή. Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν ακούγεται η φωνόλαδος, που εκεί. κανονικά δεν έπρεπε να το δέχονται. Κανονικά δεν έπρεπε να το δέχονται. Και όμως έτσι και μην πεταχτούν τα χαρτάκια που γράφανε με τον Τζόρτσι, το λέμε και λέμε τι το ξαναλέμε, ας ε, παραδειγματιζόμαστε αυτό, γιατί ε, προδόθηκε ένας ολόκληρος λαός που έδωσε, έδωσε τη ζωή του, τη ζωή των παιδιών που έφασε η το παιδί το παιδί του το μάνα με, τις, ε, με τους δασκάλους και τις δασκάλες να πηγαίνουν μέσω των κρυμνών στις Αλβανίες και της Ρουμανίας και της Πολυλαβίας, και μετά από χρόνια να μην τις Έδωσαν δηλαδή την ίδια τους στη ζωή, για μια ηγεσία τους πρόδωσε, πρόδωσε τα όνειρά τους και αυτό να μας γίνει παράδειγμα προς αποφλήν, διότι οι Βάρκηζες παραμονέμουν στις γωνιές και γίνονται μικρές Βάρκηζες μπροστά μας. Πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση αυτή η οποία μπήκε με πέντε προτάγματα, δεν είναι προτάγματα αυτά ούτε μαρξιστικά, ούτε ήταν απλά ανθρωπιστικά. Ας πούμε για μια ανακούφιση του κόσμου, δεν μπόρεσε ούτε αυτά, ούτε θέλησε τους κόσμους πλέον να εφαρμόσει τίποτα από αυτά. Και παρέα, πρόδωσε στην κυριολεξία το λαό λέγοντας ότι ότως θα, θα πάθετε. Και αφού με ψηφίσατε καλά να πάθετε που εγώ το μνημόνιο το εφήρμασα αμέσως μετά. Σαν πως ο λαός άνοιξε τις χιλιάδες σελίδων του μνημονίου και είδε εκεί ότι θα μειωθούν οι συντάξεις που θα χαστεί, Υπουργές, τα χάσει, τα χάσει, έχουμε οματικές απολύσεις σε λίγο, έχουμε μειώσει οι μισθόν, κάτι για κάτι τρίτη σύνταξη και μισθό. να πούμε αυτός, μισό, υπάρχει, ότι οματικές απολύσεις συνδέονται άρρηχτα και με το θέμα πρώων προηγουμένων, με το πώς ε, θέλουν οι δανειστές ε, την μείωση των τραπέζων υπαλλήλων, κατά το ίμιση 6 χιλιάδες αρχικά. Αυτό είναι μανούλες, είναι Αλλά... <laughs> Δεν ξέρω αν σε οι διανιστές μέ το διανομία αναδιανομία. Δεν ηταν η διανομία. Σωστό. Όχι. Είναι επιλοπεί του બ્લૂτ που δημιουργήσε η εργασία αυτό. Πολύ σωστά. Πολύ σωστό το να βάζεις σε δυσmoviούν έχει θετικό πρόσημο γαυτό, né. Τι διανιστές είναι αυτό που λέζεις εσύ; Οι διανιστές είναι οι απεκιοκράτες που να τους πούμε. Οι κατοχικές δυναμικές. Αρπακτικά; Αρπακτικά né, είναι αυτό το πράγμα. Αρπακτικά; Βέyles. Δυropath ανέμνα. Γι αυτό η αυτό αποκαλούμενι γανίστες. Γανίστες. Πώς τα νίζουν; Γυρνάτε. Τιποτα δεν ανήμω. Το participle της είναι αυτό. Αυτό βάζουν απ την αριστερή τα βάζουν στα δεξιά αυτό Δεν καταλαβαίνω καθόλου. Προτάχουν πως αυτόnomesματα Ήρθαν και το τσίπρα ίσως. Yeah. <laughs> Σωστά. <laughs> ε... Ξέρετε ότι σε αυτά τα εικονικά γυαλιά που έχουν για την οικογενική πραγματικότητα mm. την άπε, την άβλεπε, την άβλεπε και χάζευε και είπε ο Μάρδας, ο γνωστός και μία ξέρετε φέρετε, έβλεπε ελικόπτερα και την γενναρχόντσαν. Κι αυτό το τσίπρα φαίνεται. θα τον πάρουν. Θα τον πάρουν. <laughs> ε, προ... Από να διακομονήσουν Έρχονται φιαλτικές μέρες και μέσα στο καλοκαίρι φυσικά είναι ανασχωρό νομοσχέδια και Ο λογικός νόμος είναι το τυράκι να τσιμπάμε τώρα να ασχολούμαστε Δεν νομίζω ότι ασχολείται και ιδιαίτερα από αυτό Έχει ένα σωρό προβλήματα Πρώτα απ' όλα ποιο άδολη, απλή αναλογική, δολία είναι Τι άδολη, άδολη πρώτα απ' πρέπει να μην έχει όριο Και ένα τα και μισό να μπορεί να βάλει ένα Να πει μια κουβέντα, ποιο να έχει το λεβέ Λοιπόν, ε, άρα το ο Τσίπρας, είδατε τι έγινε τώρα, ε, το 197 παρα τρεις, έγινε πολύ παρακάτω, το 169 ας έγινε και δεν το περίμενε. Ε, έτσι άρα του έκανε μια τρίπλα και τώρα η άλλη υφασιστική οργάνωση και τώρα τι θα κάνει πλέον, γιατί δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον τακτική χυμό του, γιατί αν ήθελε την άβολη, απλή αναλογική, Σε δύο να μετρήστε την Τώρα που βλέπει, το ότι τα ποσοστά ναι. βεύτουν, άρα είναι σπίτι αρκτικισμού αρκή καταρά και καμία διάθεση να βάλει μπροστά την απλή αναλογική της στιγμή που βάζει ωραίο προς τα κάτω. Δεν βάλε ωραίο προς τα κάτω, αλλά είπε ο Λεβέλης, ο οποίος είναι φίλος που και τελευταίς των Γερμανών καταγλύθη, είπε ότι αν βάλε ωραίο προς για σαν αν eh αν δεν βάλει όριο αυτός. Α μποούμε τα مش να καταλάβουμε. Ναι, exactly. Επάρχει ένα όριο στις βλακίες. Πώς ποώς που θα το ακούσεις αυτό το πράγμα. Και το βάζει για να μην δούμε όλα αυτά τα πράγματα της Λεστεράτα. Ναι, ξάρτα, πώς μια anarchiki μπορεί να تقول περιστασιακά αυτά κάνουνε λέβα kinematics λιπον ε ένα ορίο όχι βήκα δεν ορίο μα βουνέ αφού βγήκε αυτός, αυτός τελείωσε αφού βγήκε αυτός τελείωσε βουρμένα βάζουμε κάθε φορά το ορίο το αψού του λεβέντη τελείωσε κάθε κλογές στο ανάλογο στο... επίσθηση... το ενεργειακό του θηνασ έκανε μια απίστης το βεί κονα ναι αυτό λεω οι <laughs> βουλή ήτανε παια πρέπει τσιγά θες ή αφίσεις το τον Ε, é feta que se me compara a Liga Boya que para tá na África. Que tá certo, só. E na frescares me cana na frescar. Que que se leva de faja. Eh, desse bolso que nada de repê, um bológrafo, sei lá, não vou já. Que chama morte, né? De pontelos pândon. Olá, criança. Demergi pane demais. Ó. Não Όταν είναι μία αφηρημένη τέχνη, κάτι κάνουν. Εδώ μιλάμε Εναι. ότι στέλνουν ο κόσμος στον δρόμο, εντάξει. Η βιαιότητα τους είναι αυτή, ο άνεργος έχει υποστήμια έχει δύο ενέργεια πάνω. Του πήραν τη δουλειά, δεν αυτό βιαιότητα. Όχι ναι. Ναι. το ε, προϊόν το, της δουλειάς που το, είναι το εισόδημα. Η πείνα είναι μία βιαιότητα, οι αυτοκτονίες εγκλήματα και εγγύρω από τα ανθρώπων που πεθαίνουν γιατί δεν μπορούν να πάνε στο νοσοκοπητόν να μαθαίνουν ακριβώς. από το νου μη, όσο από το νου μη. Γιατί δεν έχουν τα πλήματα να πάρουν σε μονατρο, <σοπό> λοιπόν, σας να σας πω παράδειγμα για την υπερρετασία, ας πούμε, πρέπει να παίρνουμε το φοροφαρμακάκινο σε φόρο ζωής κάθε μέρα. Λοιπόν, έρχονται ορισμένοι, τους μετράμε την πίεση και είναι ορισμένοι, γιατί λέει παίρνω Epis jos ja ti kolesterini. Metasias eh na sikopratena va. Taktika ne ne ne. Organismo priro na gostes. Venyramia divios ti bireste delios os egi kalatro trovalomas. Kan dikes, protsidages που πηγαίνουν πια με τα συντόνια τους μαζί, με τις ήρυγές τους, σε λίγο πιστεύω και με τα μυστέρια, με τα χειρουργικά εργαλία. Θα δει υγιωτικά κέντρα και διαφημίζω του Γεργός και στα μικρά κανόνια και στα μη ε, ε, ε, γιατί ε, ο κόσμος, όποιος έχει κάτι ακόμη, θα πάει σε αυτά. Ο έχον θα επιβιώνει, ο Γι' αυτό το προσδόκημα επιβιώσεως, αν έχετε δει σητά, σητά, έχει ήδη αρχίσει να πέφτει. Μέσα στα χρόνια της κρίσης. Η περίπτυση η σχέση ανάδελτη ένσο, να είναι ίδια με το 41, στην περίοση του Λύμου. Σωστό. Για τέτοια, δηλάμε δηλαδή αυτή τη στιγμή, ότι δολοφονούν κόσμο. Ακριβά ναι, ναι, Είναι δολοφόνος, τον στείλουν στο τί. Του φοινικού άνθρωποι πριν την ώρα τους, το σύστημα υγείας, επειδή έχουν... Ε, Γενικά έχουν οι συνθήκες διαβίωσης, έχουν <συλίξεις> <πέσεις> <συλίξεις> πέσει <η> ραγδαία. <συλίξεις> και, και επίσης δεν δε γεννιούνται και νέα παιδιά, γιατί οι οικογένειες δεν κάνουν παιδιά. <συλίξεις> Τι, τα ζευγάρια δεν κάνουν παιδιά. <συλίξεις> και την έρευνα που έκανε πριν ένα μήνα περίπου, 470.000 άνθρωποι Σωστό, 470.000 άνθρωποι, στο νούμερο, ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Οι οποίες δεν περιλαμβάνεσαι και στις ανέργειες. Είναι η ανελέ 400 με το φανταζό που αυτά να μην η ανερχόταν εκεί 2015 και γονόδες γιατί έτσι μας βήνανε και ελαστικές γιαες και ασβασίες οι μυομενές ώρες η μια ώρα βέβαια αλλάφει η λετη ανεnergie τρομακτική ανε Δεν አልπονες ως ένα παράδειγμα ε πήγα το πρώτο πήγα στις τεχνολογίες για ένα άλλο έψαχνε γύρινα κανάβρι γάρτινα ώρες και δεν έβησες δεν έβησες Δεν θες να ξεκινήσεις το σχέσο. Σκιζώ. το σύστημα υγείας. Πολύ λιγρά. Βίδες μεγαλίτερα. Τι λεπτά; Γինες στη Φιόπκα. Βίδες κάτι μεγαλίτερα. Τα οποία δεν σκανανάλε, δεν βidać να δέχουν. Πού το... δεν βөрεις να το λες, τα μεγαλίτερα. Τι κάνεις; Πρέπει να πεις την απειλή σαν είναι σχεδικά σίγουρο. Α- αφερívω. Πολυ απλή απλά. Τι θέλει μετά να σηκίσει ένα δόγκ. Εφτιάζετε τον έραβο ή τον там монет عمران эксперимент 1908. Секретная мигия, давай, давай, то спат. Да. Хотя у эксперты даже не знают, сколько. Молясь то кино не по 8. Да, да, да, написано верься в агностики и так и пара. А семегалография. Не, не. И сотерия, погрязано как вся спихи, где кама на место. Яти на стигри. Яти, да не ирхё сотерия. Эвхио Λέβαινε, έχουμε ψάχνει ένα θέος πάντων. Κάποιες ήταν εκεί στην εισόδο της. Βλέπω οι χείριστες που υπάρχουν. Δεν προσφέρουν ούτε αυτό το σειρματάκι που έπρεπε να προσαρμόζεις τη στιγμή Αν δεν προσαρμόζεις τη στιγμή του, βέβαινε το Οι χείριστες. Και φύγαμε. Άρων, άρων. Δηλαδή, ε, ήταν πολύ χαρακτήριστο, όπως στη σωτηρία, όπου καταλαβαίνετε την κυκλοφορία εκεί. Ε, καταραίει το σύστημα <όλη> <muchLaunters> <muchLaunch> Και το σίδηρο η πεθεία 10 καταραεί την καταραεί πλεάμε. Ε, είμαστε να ασφαλιστικά μια ταμεία... Και πιστεύω ότι το προθεσφορά το θα ήτανε και καλητεριαπικές και πλαστικές. Είχανε και κάπως το logo πάντων μιου. Ή... Τιπρες. τώρα τίποτα, τίποτα. τίποτα τώρα... Άκουγα ότι βγήκε εκεί η απόκριση για τους οχτώδους αξιωματικούς τους Τούρκους, ενώ εκεί βρεβέρα θα με επιστρέψουν. Τώρα βέβαια υπάρχουν και διάφοροι νόμοι, οι οποίοι τους δεσμεύουν για να τους επιστρέψουν. Παρ' όλα είναι ένας ή απλά εντάξει έχουν ελαφτωρητικότητα ζωή τους πάντα. Και πήραν μια αναστολή. Ε, ο, πάντως ο, ο, ο Τούρκος και ο Ερντογάν και ο diplomats que el va proetrexen prèn oportunitats i van utilitzar el jet raft homes i beveu-se proton de castilla. És dir, di que si no menes carallots. I hola, hola ta i i volí eh na PSI, diós, que tu PSI o què hi ha aquí? Eh calma, d'ac, dominiònia de. No m'hi dono encara guine. Hola ότι mm. μόνο στο 5% το προσφυγών μπορεί να εκδικαστεί και αν εκδικαστεί υπέρ των προσφυγών εσφυγότερ, των προσφύγει mm. τελος πάντων και κατάρτισης mm. μήνυσης, τότε θα πρέπει να νομοθετήσει η Βουλή έτσι και με αναδρομική ισχύση mm. υπέρ του εφεντινή mm. mm. συμφωνικά. Mm. Mm. Mm. <laughs> το το, το παραγέφθηκαν όλοι ότι ήταν ζημιωγό ανάπτυα. Για ασύνη. να πάρει 900 mm. εκατομμύριοι επενδυμικό δημόσιο, mm. σήμερα με το κόμμα 2,5dis. Ναι, το με το με πρικιό to. Το πληρώσαμε. Ε, δεν δε ξέρουμε από πού να αρχίσουμε και από πού να τελειώσουμε. Έτσι. Ε, θέλει ο κόσμος ε, και η κυρία Βαγενά Έτσι. ε, ανοponde, ε, μηδενά φρονές την Slavicia. Θα κάνουμε πο nhiêu; Θα και 400 λέ. Ναι, έχουμε 400. Θα μα κατάθειλι. Φωρι. ο Τούρκος κατά θεισ. Είναι χειρότερο. Σαν, έχει άλλο μέσα ακόμη κι τα ποकेमॉन θα χρησιμοποιήσει η δικτατοκρατίας η πγενει η δγεω ης γιατί η δημοκρατία σαν να βγαινει πγενει η ίδια σε ελευθερίες η δικτατοκρατία του شعب το φόρο ναι ναι ναι αλλά αυτό το βράγμα που αυτό είναι άλλο τύπο και με μοντέρνα μέσα με μοντέρνα μέσα και το σάββατο ερχόμε κι ποकेमॉन η 10.000 Μακάρε, Οι είναι, ονείς, είχε, Α, αφού ποτέ μια ανθρώπι. Ε, προτού τεμάνεις αν. Αφού έχεις η ιδέα να πούμε ότι υπάρχουν πολύmos τη θερμοδυναμική τους για να μαθαίνεις τον Α. Ναι. Δε, ναι, ναι, ναι, ε, ναι. Γιατί είναι μόνο στρώμα. Από τη μαζική απολάγωση που πήστετε ο κόσμος, μα. Και καταφέρατε 4, 4, 5. Bravo. Και Digimon, συν είναι Ναι, ναι, Και θα ήκουνε πολλές χιλιάδες Μιστηχοστής, μιστηχοστής. Βούταρε κι ο Jack Lyon, εση στην Αθήνα. έκανε την Berazada. Να δει τι κάνει το Ιαπική. <laughs> ναι, θα φύγουμε τις εσείς. Ε, ναι, τώρα δάξα γιατί. Μην έχει άλλο σχήμα. Βασκέ γεωπολιτικά εχορώνω πέρα από την Ελλάδα. Ανδρίζετε. Στο πολύ névραλγική θέση εκεί την καλο βλέπουνε έτσι κέντρα και γι' αυτό άλλωστε είμαστε και προτεκτορά του από ιδρύσεως νέο ελληνικού κράτης. Βάσει η ντζελίκη στην Εμνοδοκία, μπορεί να φεύγουν και έχει και πυρηνικές γέμπλες, μπορεί να φεύγουν και Αμερικάνοι από εκείνο, εντάξει δε Ρωκάννα και Τούρκοι, ενώ στη Σούδα... Μόνο, μόνο, στη Σούδα μόνο, μόνο Αμερικάνοι. Καλύτερη βάση των Αμερικάνων. Μια είναι και σε πολύ καλό σημαίνει. Μόνο και τσακίδια, όλοι για δηλώσεις γύρω, θα γίνει Η Υπάρχει, χειρότερη ευρωπαϊκία. Ναι, είμαστε αυτή τη στιγμή, νομίζω, χώρα δυτική, ας το πούμε έτσι, που ε, ναι, όχι, να είχα. έχει υποστεί τόσο μεγάλη καθίριση, να έχουν υποστεί τα δημοκρατικά δικαιώματα, η κυριαρχία, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, εν καιρό, η ειρήνης, νομίζω, Σάρωση. υποτυπώδους η ειρήνης, Σάρωση, ε, ε, ή τύπηση, λοιπόν, μάλλον. Δεν έχει ξαναγίνει, νομίζω. Ε, μιλάμε για 60% κοντά στα όρια ή κάτω από τα ρέψη στονίκ πλήρη παράδοση της λαϊκής χειριαρχίας και της εθνικής χειριαρχίας της χώρας έχουμε Μαγαφάν, έχουμε, Αγαφάν, ναι, έχουμε την παράδοση όλης της οικονομίας τους, στο ξένο κεφάλαιο και στον τόπιο φυσικά που είναι μεσίδες των ξένων το λιμάνι, τώρα ο Αδμιέ που ο διαχειριστής της ψηλής τάσης ε το 24% μέχρι το τέλος του του 27 mm, ε, ναι, ε, θα, θα παραδοθεί ναι. το ένα σορο χιλιάδες ε, από το πελατολόγιο της DEI φιλέτο πελα, το Πελατώ. το φιλέτο τον πελατών ε δίνετε εκπληκτικά χαρίζεστε στους idiότες το 6% τη αγοράς τώρα και μέχρι το 5% πρέπει να φτάσει το πελατολόγιο της DEI να δοθεί ε, μέχρι το 2020 για να πελεφθωρηθεί η Agora Energetik Synergias και να δοθεί στον ανταγωνισμό όπως λένε οι κύριοι και ναι, ναι, όπου έχει γίνει στους αυτό στους να πούμε, όπου έχει δοθεί στο, στον υποτιθέμενο ανταγωνισμό ε, οι δημόσιες επιχειρήσεις ε, και έχει ακριβήνει το προϊόν και έχουν πέσει υπηρεσίες, ιδιωποιότητα παροχής υπηρεσιών και έχουν αποκλειστεί και Ας πάρα ναι, πολύ ναι. καταστρέβοντα δίκτυα φυσικά και μιλάμε για μια επιχείρηση οποία αποτελεί την... Ε, την στρατηγικότερη επιχείρηση από τη στιγμή της χώρας μας, δημόσια επιχείρηση. Στην επιστροφή στον παδισμό και στον μεσένα και στην Ενέργεια, λιμάνια, αεροδρόμια, ναι. δηλαδή ό,τι κάνει μια χώρα να είναι, να είναι χώρα, ναι. δίδατε. δίδατε χαρίς, ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Και από την άλλη έχουμε το, φυσικά και την επιβολή μιας πλήρους κυριαρχής επί κάθε ψήγματος πολιτικής μέσω των μνημονίων, έτσι αφού έχουν εγκαταστήσει και θεσμικά στην στη χώρα μας μόνιμη επιτροπία σε κάθε πολιτική απόφαση πρέπει να Με έχω είδατε το μόστοπι πρώτα. Και επενδύουμε να σε διακρτήσουμε για σχεδόν καθημερινά εξουσιοστάσμες. κάθε πολιτική απόφαση πρέπει να από την έγκριση των... είναι σαν τον, εργοδόση, τον τον να τον τον τον διοικητικό κρατό. Ε, πώς πάνε, πώς πάνε οι εργασίες, εντάξει... Αν δουλεύουν καλά έμει, οι προϊστάμενοι... Ναι, ναι οι το, το, το, το ραβδί ή το ραβδί προστάμενος προϊστάμενος και κάνουν τον έλεγχο του, φεύγει και αυτό συμβαίνει. Yeah. Ακριβώς με την ελάχα, σαν χωρίς. Yeah. Η μάμα αυτό που λέμε ότι τώρα θα μείνει στα σκοτάδια του Μεσαίωνα, τη κυριολεξία, λόγω της διακοπής του ρέχνου του Σχώματος. Λένα από κανά δύο χρόνια, είχ Ένας αγωνιστής εκεί, ο Ασλά Νοκλού, καταπληκτικός, ο οποίος ήταν ο πρώτος που έκανε επανασύνδεση. Ο πρώτος που ξέρουμε, τουλάχιστον. Που ξέρουμε, <χω> που έχει έρθει την αντίληψή μας, τον θαρθμάζαμε και τον θαρθμάσουμε, έγινε μια διοικητικά στιγμή. Λοιπόν, ο δικηγόρος ήταν πολύ μικρός πριεστάθλιος, είχε όλο το σύνταγμα προστά του και τους ήταν καταπέλθεις στην πυριολεξία, γιατί είχε συνδέσει το ρεύμα Σε μια οικογένεια, η σύζυγος αμαία και ήτανε τέσσερα χρόνια περίπου σημαντική γεννή. Στο σκοτάδι ζούχανε. Ναι, σποτάδι, ναι. Μάλιστα, υπάρχει μεγάλο σκοτάδι. Και μάλιστα πριν τη δίκη είχαμε πάει μαζί και, μαζί και είχαμε επανασύνδεση πάλι το τέσμα. Ναι, σε... πριν να αρχίσει η δίκη, ε, πάει για επανασύνδεση. Λοιπόν, και έγινε πανηγυρική αθώση και μάλιστα αυτό είναι ένα σοβαρό δεδικασμένο πλέον, το οποίον θα το χρησιμοποιήσουμε αν διορθούμε, που ε, έγινε, δηλαδή ανατριχιάσαμε στην κυριολεξία, είχαμε καιρό να το δούμε αυτό το πράγμα, βέβαια πέσαμε και στις δικαστές που ήρθαν στο ύπρο στον περιστάσιο, που τσίπα αν άλλο, ε, οι τους επαρέθεσε και άρθρα του συντάγματος, είχαμε φέρει όλους τους... Ότι η επανασύνδεση ρεύματος και... με λίγα λόγια δεν είναι επιβλικό αυτό είχε το, στο το στο σημείο στο Το οποίο εδώ. είναι πολύ σημαντικό και ενισχύουμε τους στοχούς, τους ανέργους, τους αναπήρους, την, την οικογένεια, την νιώτη, την μικρή ηλικία, την... περίπου αναγκυρατικά, το ξέραμε κάποτε. Λοιπόν, όλα αυτά είναι στο Σύνταγμα. Γι' αυτό θέλουν να αναφεωρήσουν το Σύνταγμα. Θα τι άρθαρα θα μπουν εκεί μέσα. Ναι, και, και σχέση με τη συνδιωτικοποίηση και με, το, με τα κοινωνικά δικαιώματα... και το τέλος του άρθρου το, άρθρο, το 1-1-4 το 120 του Σύνταγματος που λέει δικαιούται και υποχρεούται με ο πολίτης δίκοτε, τους, ναι. Ναι. δικαιούται και υποχρεούται να υπερασπίζεται το Σύνταγμα και μάλιστα ποιο... Τους νόμους που τους συμφωνούν, νόμους που με, το συμφωνούν με το Σύνταγμα και όχι τους νόμους που δεν συμφωνούν, άλλο άρθρο... το 120, δηλαδή τα μνημονία όλα αυτά τα χαράτσια κι ελπαθίες που φωνήμεμε στο σύστημα το σύστημα συζήνη το δικαίο μα αν το πολεμήσουμε το μνημόνιο μετά από η Κατρούγκη κι ο Παβλόπουλου κι οι Βενίδες κι οι Γιανίδες ε ανα παραδιάζουμε το σύστημα κι το ποδοπατάκι κι το συστατολόγιο δηλαδήσημετε τα όλα μα γέφτο έγινε στον εγώ πιστεύω ότι αυτό το άρθρο το οποίο ενέπνεψε τους κάστρα tactics из στις, στις πλατιές το δού. Ε, με ο πιο deep automation, ενατίο ο πιο deep το σύνταγμα. Λίποτα αυτό εγώ πιστεύω θα φίγε. Γι' αυτό halaberi prostasias celtonevstvo. Τη να μ' φίγε αφου ποδοπατίδη κι δεν σου υπάρχει. Βοράμιν το δό. Απλά 50%. θέλουν κι όνι, μα να πας κολώνου τε τα σύμβολα της προστασίας τού typota. Μα μην πας κάθε τόσο προσφύγες το σύμβολο προσφύγες Εμείς, συγκεκριμένα, έχουμε καλή και στουρνάρα... Αλλά, βέβαια, αυτά τα ανώδυτα δικαστήρια είναι εντάξει, δεν το συζητάμε. Στο στουρνάρα μήνυση, επίσης, διέλεγε ο κόσμος, θέλει να κάνουν καμία μήνυση, ξέρεις ο κόσμος, θέλει τη νομική οδό, γιατί το ξεκουράζει. Είναι εύκολο. Έχει μία μήνυση, την πληρώνει σημείς ο άλλος, ο δημός, και λέει, εντάξει, δεν θα συγκρουστώ, γιατί όταν πας έστ Ε, επομένως προτιμάει την ανάθεση, η ανάθεση είναι πολύ ωραία μέσω νομικής οδού και το λένε και οι δεκαστές όταν το λένε στο δεκαστήρι ότι γιατί δεν, όλες, γιατί δεν ε, αγωνίζεστε με την νομική οδό και το λένε και το έχουμε κάνει αλλά μένουν στα αράθια, στα αρχεία και, στο, και την Αττική οδό, τότε που έγιναν οι νέοι νόμοι ζητάγαμε επίσης στο που είναι υποχρεωμένοι να το δώσουν γιατί αλλώς είναι χρονολογικό αδίκημα. αδίκημα και φυσικά κανένας δεν θα βέβαιη το Τότε τους πήγαμε και κλέγανε οι ίβονες τον ιχπρακτόρον και τον εφοπτόν. Εκεί σας παρακαλούνε φέρnite το πρόσωπο. Στο αστυνομία στροφήment καθμήμα βοκάταμε μετά το θέτσε το πρόβλημα και όλα. Μετά στη που πήγανμε το σύμβολογραφες πολλές φορές, ιστορικά κείμενα, ε, η ένταση μας οδηγείζουμε τα οποία δεν συνεχίζουν τη δίκαιση, ενώ οι άλλες, τα ανοίγματα των ιδιώδειων κλπ, έχουμε ένα χέρι. Έχουν και το, δεν έχουν την... Τους εστεύρει, το έχουμε άλλοι, άλλο ένα σωροδίκη. Για, για θέμα του 2011, όχι ότι δεν την πληρώσαμε ιδιώδεια, επειδή ανοίξαν. Και καταλάβαμε το χώρο, αυτό υπήρχε ένας νόμος ενυπνώσει δεν μπορείς να πας. Είμαι φοδήλατο να πάει ένα άλογο να εδμένα αυτά κιντά. Θα χωρίς να βγάζουμε η μήξις, γιατί έτσι δεν παρακολέαμε την κυκλοφορία, ανήδαμε τους δρόμους και έφευγε ο κόσμος. Είδατε, τα κάναμε το αντίθετο. Διεφολήναμε την κυκλοφορία. Οπότε αυτή η ε, η κατηγορία περιπαρακολούθησης η γιμνασίων. Λοιπόν, ε, και την διαφορά ανάμεσα σε δύο ιότες, μεταξύ με των φωτογραφικούς νόμους ράπακε βωρίδι έγινε ε, διαφορά ε, το κράτος έβλελε αφωνηκέ Οι κάμερες, το κράτος ιδιωτικής εταιρείας, η δε τροφέα η οποία πληρώνεται από το λαό το φτωχό, όργανο, όργανο των σεκουριτάδες, δηλαδή η τροφέα, ενώ παλιά το κλείναν το στόμα του. Λες, είστε εσείς σεκουριτάδες, όχι Μετά με τους νόμους του Ρέπα Πασοντζής και Βορύδη Φασίστας, έγινε, είνα φωτογραφική non τσεκοροφόρο. Είναι η φωτογραφία τιμών. παρουσία του οργάνου. Την αρχή χρειάζονταν η αυτοπρόσωπη παρουσία του οργάνου. Μετά ο, ο τελειοποιημένος για τζούννο, πρέπει επιράζει. Ας πούμε ότι το όργανο, αφού πούμε ότι η κάμερα βγαίνει τον λατρητή. Τι cháu γνωρίζετε, γνωστία, γνωστία. Το βوندέλοspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan spanspan εφαρμόστηκε αυτό ηγουμε στα δραπαρί για μια μενησία. Ε, αυτό καθδιοώνεις κι το φάρμακο. Η 21 μενησία παρατα extends. Μα νομίζω ότι θα βάλεις αυτός, θυμάσαι κουράστη. Μα είναι κι οικονομικό το έξοδο. Δεν πάει έτσι να πεις κι καπτον δικό oro. Τεχνικά αυτό να φύγει τα ποσά για τις μενησίες. τα κινήσεις. Δεν θα κινήσεις τα ποσά. Και Δεν ποσά. το κάνεις αυτό για να παλάκ το δικό να μπορεί μόνο ο πλούσιος να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη. Να αποκεφαλίζεσαι έχω. λοιπόν, αποκεφαλίζονται τα κινήματα και ο να λέει τώρα πού πάμε εμείς και δεν έχουμε ούτε να φάνε τα κάνουμε εμείς, τα κάνουμε. Δυστυχώς αυτό That's είναι το σύστημα. κάνουμε τη χάρη. Όχι βέβαια. <laughs> εμείς συνεχίζουμε, αγώμη, συνεχίζουμε πάνε, και καλούμε προσκολία. όλο τον κόσμο να συμμετάσχει σε όλα τα κινήματα τα οποία αυτή στιγμή δίνουν έναν αγώνα ε, αναδίστηχο τον περιστασιακό μοράλ. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι πολύ πιο μαγικός. Πιστεύουμε κι ελπίζουμε ότι θα γίνει αυτό αύριουση βή το σημπί, στο αμέσως προσεχείς διασπασμα. Λίγη, περιβάλλουμε τον δυναμίο. Πρέπει ο κόσμος να θυρίξει μαγικά κι εδικά η νεολέαι η οποία παχεί παταγόδος, σε σαγωλικά. Βλέπουμε κι στερηνοδική ακόμη μέσους οροσελικές να πετάε ξύλους. Ε, η νεολέαι, δάκ, το... έχουν φίγες βέβαια, né. Πολύ Τι άλλοι παίζουν πόκιμο, νότι σε αυτές τις δύο κατηγορίες, οι μετανανάστες, αυτές που έχουν βέβαια τα να στεύσεις και αυτές που μιγάνε πόκιμο. Καλούμε τον κόσμο να στελεχώσει και να συμμετάσεις και στους φαγώνες, και όχι η μόνο στους πνευστηριασμούς. Δεν είναι μόνο οι πνευστηριασμοί βέβαια, όχι είναι, είναι, είναι πληστηρίες. ένα πληστηρίες. σωρό πράγματο για το οποίο θα παλέψει η νεολαία. Και φυσικά μπορεί να επικοινωνεί με το κίνημά μας για να ενημερώνεται για ό,τι δράσεις γίνονται ε-<td>μέσα χημονικής δικτύωσης και το internet μας παρέχει τη δυνατότητα να μπορούμε να επικοινωνούμε και να για έναν ημερολόγιο για όλα. Δεν δεν υπάρχει βιολογία, πύρνει μάθανα νύχτερα. Πώς μαθες ή το πορτονη. Έτσι, ακριβώς. 10.000. Ενδός αγωτό, μην παραφλέρεψτε ότι εκεί μας έφτον crossorigin. Ο αγωτό το ήθε. Α, το ήθε. Α, ναι, bravo. Με εσύ μάλιστα. Και ακούσατε σημαώνες τέφτες τα βάκεμα ας kaldığımız μέρους. Και και στο Iliion που πάμε μήπως έχει κάποιες spans από βόλ. Pokémon, κάτι έτσι. Στο Σαλόνι Κατακίνδυνη Δημαρία. Ε. Λίπονα kinma.deliron.gr το site μας. Στο web.deliron την ομάδα μας στο Facebook βρείτε να μας στέλνετε μηνύματα, να επικοινωνούμε και στο mail μας kinma.deliron@gmail.com. Ε, εμείς θα είμαστε μαζί ε, δεν δεν ξέρω πώς θα κάνουμε καλοκαιρινή ε, Rastoni. Rastoni, Σιέστα, ε, θα συνενοηθούμε εδώ, θα σας κάθε πέμπτη, 5 με 6 θα είμαστε στο Πλαδία Ρίμπιου, δεν ξέρω να πεις κάτι άλλο. Ότι έχω πεποίθηση ότι θα τους νικήσουμε θα τους δώσουμε αυτή τη χαρά να νικήσουμε αυτή, θα το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Θα τον τρόπο, είναι πολύ μήχανος ο λαός. Συμφωνώ. Και αν και... ξεσηκωθεί, θα τους πάρει. Καλησπέρα σας και μια επιτυχία. Πολλάς καλή επιτυχία. Γ afto, g afto αγωνιζόμασταν για να χρειαστούμε για τους πολίτες. Αγωνιζόμασταν πολύ 많이. Τενας επάντασες. Τενας παρουμε φαλάγι. Πολλάς επάντασες. Η ιστορία μας 택σε Το ίδιο θα γίνει. Δεν υπάρχει καλή λύση. Μάλλον είναι μονοδρόμος. Δεν υπάρχει. Είναι ο μονοδρόμος μακά. Τε껏ο το πολυετής διαρκής επιάλης γιατί ουσιαστικά εγώ πιστεύω σε Δελιον, δεντελιον, δηλαδή. Αλλά όταν Προσ... Θα, αν ἠθέvate, αν όταν σε ξυπνήσω, αν ἠρωθώ, είναι προγνωστικό, δεν είναι συναφή αυτό, έτσι; Όχι, εμείς θα τον ξυπνήσουμε θέλω, γιατί να, για να... διλεφτώ τι είναι η αυτό που ζει; Θα πρέπει να το ανατρέψεις, γιατί βλέπεις, θα πάμε με μια σπίθα, μέσα στο εγκεφαλικό κιτάρα. Βλέπω; Γιατί αυτή η κάνουν λεβοτομική. Άντα. Σωστά. Αυτό βεβαιώνει. Σωστό, دە βөр είναι να βάλει να επιταχύνει μια σπίθα. Επειδή η μας είναι εκεί στον αγέθαλο, ας λέμε ότι η καρδιά μας, έχουμε στην καρδιά μας, η καρδιά είναι μια αντλία, που γράφουμε ορτήματα που και λοιπά και λέμε ότι έχω στην καρδιά μας". Ο ψυχισμός μας όλος βρίσκεται στη θέα κεφάλι μας. Λοιπόν, εκεί μέσα, εκεί θα μας βάλουμε τα μικροτζίπ, θα βάλουμε εμείς μια σκήδα φυσική και ωραία να τους εμπνεύσουμε το όραμα, αυτό που Τώρα μαγιάλι κανέ, που δεν έχουμε κανένα πείχο μα. Μεγέτερο τον άνθρωπο. Okay. Όχι, έφαμε δοχές, να βοηθάμε στους δρόμους. Δεν χρειάζεται. Yeah. Τελεί fora. Yeah. Yeah. Αυτά που είπαμε yeah. ήταν επιτικά ακροπίκτα απομόνως. Οπότε κλείνουμε yeah. και, yeah. και yeah. ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη βράδυ. Να θες καλά. jonario de conducción nueva empresa donde espera la firmeza de tu brazo libertario aquí se queda